Αποστολή, ρε φίλε, μα κάνετε και αισθανόμαστε, την να δηλαδή. Πολύ χάλια. Με όλου αυτού του που ένα έβγαλε 49 εκατομμύρια από έβγαλε, ο άλλο δεν μπορεί να ζήσει με 800 ευρώ. Έχει ζήσει ποτέ με 800 ευρώ το μήνα. Μου το λέει ο κόσμο, Όχι, δεν έχω ζήσει με 800 ευρώ το μήνα. Και εύχομαι πραγματικά να μην χρειαστεί. Να ζήσουμε 800 ευρώ το μήνα. Τίποτα. Είμαστε για τον κουτσοκαβάλα. Άμα δεν τα καταφέρει, θα πάρει ένα μπόνου 2 εκατομμύρια. που πα, πώ πραγματοποιήθηκε το εισόδημα του 1.995.000 <Καβάλ> ευρώ. Ήταν η αμοιβή μου, μπόνου, για τα 50 εκατομμύρια κέρδο που έβγαλα στου επενδυτέ μου. Έλατε, εγώ δουλεύω από 12 χρονών. Έκανα ένα κορμό στα παιδιά μου και στο τέλο θα μου τον πάρει η τράπεζα. Να το. Και ξέρει τι έχω κερδίσει από 12 χρονών που δουλεύω και έχω φτάσει κοντά στα 70. Η μέση μου, τα πόδια μου δεν μπορώ να βρω. Παρίσω τώρα, ένα έφραγμα ξέρω εγώ και έκανε τέσσερα byσει. Όλα αυτά Ωραία είναι γιατί αυτοπέραση. Και μα μιλάνε για εκατομμύρια, τα καθήκια και πρέπει να του λυπηθούμε και να του ψηφίσουμε στο διάλικό κόλο να πάνε, να μην πω τίποτα άλλο. Είναι μακριά αυτό. Ξέρω όμω στο διάδρομο όπου στο διάλο θέλουν. Να ψηφίσουμε αυτό που πρέπει τη χυριακή. Αμ δεν το ξέρουν όλοι τι πρέπει. Ε, δεν το ξέρουν, ναι, αυτό είναι. Κάποιοι νομίζουν ότι πρέπει μισοτάκι. Μην μου λεφτό μα παρακαλώντα. Μου... Γύγει δεν έθελα να πει. Είναι αυτό κάνω να πούμε, Άιτε. Καλά, έχετε φαγωθεί κύριε Αποστόλη με την κυβέρνησή μα. Τι έχετε πάθει, είναι η κυβέρνησή μα. Τη ζηλεύουμε. Δούμε... Δεν μπορούμε να τη φτάσουμε. Έχουμε... Έχει τον άφταστο και δεν ξέρουμε πώ θα το διαχειριστούμε. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια τη διακυβέρνηση. Το λέω και στο υπογράφω από το 67. Όσον αφορά του βουλευτέ, δεν είναι δημοκρατέ. Έχει περάσει και σαμάρα. Τέλο πάντων, για βε. Πιστεύουν στο Σύνταγμα, κάτι μπορείτε, κάτι πλέον, κάτι κίνδυνοι και οντιάδητε. Πιστεύουν και, και παραπιστεύουν παραμπιστεύουν στο Σύνταγμα. Αρκεί να έχουμε καλό Σύνταγματάκι. Γεια σα. Α, είπε στην ξυπνάδα. και Γεια. <ΣΣΣΣ> Έλα, Αποστολή! Ελά! Έλα. Έλα, ρε, με την πρώτη, ρε, μπράβο. Να σου πω, τέτοια εθνική υπερεφάνεια είχαμε να νιώσουμε πολύ καιρό. Με κύπελα ευρωπαϊκά και τέτοια, είχαμε να νιώσουμε από πριν τη χρεοκοπία. Έτσι. Οπότε, ψύνεται, ψύνεται. Επίση όμω, εκείνη την εποχή ψυνόντουσαν και πολλά κόμματα μία χρήση. Σαν την Λατινοπούλου. Ούτω ψάχνουνε πάλι. Τώρα τη Λατινοπούλου δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι. Τη βγάζουν λίγο στο προσκήνιο, μπάσκετ, μπίση, τίποτα. Ποιο ξέρει τώρα από τη συμφωνία έχει γίνει. Αγαπητοί φίλε και φίλοι, η Μια Δικηγόρο, πρόεδρο τη φωνή λογική. Ναι, αυτό λέω. Ο Βογάνου ο δεν έκανε, δεν ευθύσει, του εξέφερε. Τώρα το πάμε το... με λατινοπούλο, το... κάπω τα έχουν βρει από τη Έχει Φέντη και αντικαλούν τα κανάλια και τα ενημερωτικά ραδιόφωνα, καταλαβαίνει, ότι τυχαίο δεν είναι. Δεν γίνεται για να κρατηθεί Έχει καμία ισορροπία. Ακριβώς, το λόγο το είπα. Είναι ακόμα μια χρήση, όπως τα πολλά, θυμηθείτε, λεβέτε. Απλά τα μία χρήση τα πετάμε ούτε. σε χρησιμοποιημένε καπότε κάποια στιγμή, αυτό δεν το ξέρουμε. Ε, ακριβώ. Και στην περίπτωση τη. Ταιριάζει κιόλας, έτσι. Εδώ πετάξαν τους Σαμαράς αντρίπια καπότα. Δεν περάξουν τα κόμματα αυτά της μια κρίσης; Ακριβώς. Και σου λέω, στην περίπτωση ταιριάζει και ο χαρακτηρισμός του το είπες είναι μια χαρά. Αποφώνημη. Ένα. Βάλε μαλακίς. Να πούμε τώρα ο Βελόπουλος, ότι θα γίνει αύριο خامός. Θα ήθελα όμως να ξέρετε ότι κάτι τρομακτικό γίνεται 6 Ιουνίου. Έρχεται. Και δεν μου βάζουν τα λεφτά είμαι ένα απλήρωτος. Τι <στονίτρια> να τα κάνεις τα λεφτά; και για τους γερμανούς τώρα να μου βρείτε, καθαρίζει το άλλες μέρες. Οι Γερμανός που παίρνει φθηνότερα το συγκεκριμένο είναι σύνθεση από αυτό που ο ακριβότερο. Ε, δεν είναι. Και να είναι. Θα τα Και, καλά. Άλλες μέρες και δεν καλά. είναι και κάποια κανάλια στην Ελλάδα που καθαρίζουν πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Αποστόλη μου, γεια σου. Πιστεύω την Κυριακή. Ένα μεγάλο μέρο από αυτόν τον κόσμο ο οποίο υποφέρει από τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κυβερνήσεων θα συνεχίσει να υποφέρει Ού. από τη Δευτέρα όμω. Να στραφεί εκεί που πρέπει. Ναι, ναι, ναι. Να στραφεί στο κόμμα που είναι μαζί του, δηλαδή στο ΚΚΕ. Δεν νομίζω να στραφεί. Μάλλον θα πάει στράφη η Για να δούμε, θα δούμε. Που είναι η μαλαρά μου! Αγάπη μου! Κι γυρί μου είσαι! Είσαι στην τον κασελάκι ότι δράζει λεφτά. Χαμήλω στο ραδιόφωνο καλέ σηνοηθούμε. Είναι δασκαλίτσα ρε φίλε, έχουμε τόσοι γράμοι να Ε, και τώρα πήγες να τηλέφωνο. Ε, μα. Σου λέω Ανορθόγραφοι κουφάλε έρχονται δασκάλε. Ναι, το ίδιο λέμε και εμείς Λοιπόν, άκου τώρα. Καταρχήν κοροϊδεύουμε τον Κασελάκη ότι έβγαλε ένα σωρό λεφτά. Μα δεν είναι ωραίο να έχουμε τον Κασελάκη να βγάζει λεφτά για μα. Καταρχά, 2 εκατομμύρια δεν είναι ένα σωρό λεφτά. Κλάιν, σιγά. Όποιοδήποτε το... επενδύσει θα... 700 χιλιάρικα, βγάζει 49 εκατομμύρια, εκατομμύρια, εκατομμύρια, εκατομμύρια για του επενδυτέ και τα δύο δικά του. Πώ πραγματοποιήθηκε το εισόδημα του ενό εκατομμυρίου 995.000 ήταν, ήταν η αμοιβή μου, bonus, για τα 50 εκατομμύρια κέρδο που έβγαλα στου Μαρίζα τη 22. Ποιο δεν το έχει κάνει. Να τον κασελάκι, και θα, έτυχνει, θα, μας λεφτά. θα δουλεύει τώρα για μα. Θα είναι το που τα ανάκη μα δηλαδή. Ναι, ναι. Για τα αφεντικά Δεν τα σκεφτήκαμε σε... καλά. <δερθω Beginning> δεν μα το πέσει. Σωστό. Για τα αφεντικά του. Δεν θα δουλεύει εμεί. Θα είμαστε τα <τρ Awareness> αφεντικά του. Ναι. Τι, όχι. Ναι, όχι, ναι, ναι, ναι. Όχι, τι, όχι. Εμεί θα είμαστε αφεντικά. Αυτό είναι το νόημα. είναι ο κομμουνιστή ο άνθρωπο και δεν το λέει καθαρά. Εκεί το έχει κάνει. Τον άλλον τώρα που έχει αφεντικά τώρα άλλα. Αυτό θα έχει τα αφεντικά εμά. Αυτό, ναι. Έλεγω σε όλοι. Έλεγω σε όλοι. Προεκλογική παραγγελία. θέλετε λέτε την Παρασκευή, είναι εύκολο. Δώσει. Θέλω από πίσω να παίζει Χαλής Βάρα. Και να ξεκινήσουμε με τον παππού που έλεγε 65 χρόνια ψηφίζω δεξιά, ξέρεις τώρα. Το βάλατε πριν για τη ζωμάνο, νομίζω. Δεν ελέγχεται. Τώρα δεν θέλουν, δεν μπορούν. Ψηφίζω 65 χρόνια δεξιά. Και τώρα αναγκάζομαι να ψηφίζω πάλι... Μετά να μπει ένα βιντεάκι με ένα σχολικό φύλακα που συναντά το Μητσοτάκη και του λέει «Από το 89 πτήφιζα Νέα Δημοκρατία και εσεί με απολύσατε και γιατί να σας ψηφίσω και κάτι τέτοια βρέω στο αυτοβάλιτο». Μου ένας στους σχολικούς φύλακες, η από το 1989. Ποιος ο λόγος την επόμενη μέρα να ψηφίσει την Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίο ο ίδιος ασοπικά <συλάκια> με έβιωξε και με έβγαλε σε ανεργαίες. Από πίσω αν θες να κολλήσεις σε κάποια από τα κομμάτια που έχετε βάλει για τη Νέα Δημοκρατία για τα γενέθλια όπως ο άδωνη που λέει κόμμα κλεφτών και τα σχετικά. Όποιος από εδώ και μπρος σε βόλους εκλογές ψηφίσει είτε Πασόγκη την Νέα Δημοκρατία για της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου γρήματος. Κανένας πολίτης αυτής της χώρας δεν μπορεί να πηγαίνει πλέον στην κάλπη υποκρινόμενος ότι δεν ξέρει ότι τα κόμματα αυτού τα δύο είναι και κλέφ και Μετά τρίτο, θάθλα αν μπορεί να βάλεις κοινούς τους από τα λοιπάσματα της καβάλα που πετύχανε τον Χατζηδάκη πάνω στο Σαλονίκη του λέει ένας 35 χρόνια ψήφιστα Νέα Δημοκρατία και με απολύσατε. Οι μας σέβουμε, δεν θέλουμε κ. ο Θέλουμε να πάμε στο Χοστάσιο εκεί που δουλεύαμε 31 χρόνια. Ένα λόγο πες μου! 30 χρόνια να δημοκρατία ψηφίσαμε για Μότινή Δημοκρατία να τελειώσει με το τέταρτο, είναι ένα κάποιο από τα τέμπη, ο οποίο έφτασε τη γυναίκα του, ο οποίο λέει: Εγώ ήμουν 12 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, λέει και τώρα μου τζόνομαι. Πιστεύω ότι τόσα χρόνια ψηφίζαμε του μελλοντικού δολοφόνου των ανθρώπων μα. Και θα σα τα λέω για την αντιπολίτευση. Ήμουν ένα παιδί 12 χρόνια με στη Νέα Δημοκρατία, μου τζόθηκα. Έχασα τη σύζυγό μου να την αφήνω να Και ήμουν αδίπλατισμένο στο στρένο. Γεια σα, καρδιά μου. Γεια σου Μανάρη. Τι κάνει; Καλά εσύ. Καλά μωρέ εδώ. Α, ah, that's fine, that's fine. Λοιπόν, επειδή έχει ματώσει η καρδιά μου... Ματώνει, επίσης... μηχόμαστε... ματώνει. Ματώνω. Χωρί εσένα λιώνει, mm. θέλω mm. να κοφιερώσω με πόνο ψυχή στο τραγούδι τη uh, Μαρίκα Νέινου. Το φτώχεια που με κουρέλιασε. Ah. Ε, σκέφτομαι να αρχίσω και έναν έρανο τώρα, μήπω ο άνθρωπο μπορεί. Υπογραφέ, να, να μαζέψουμε υπογραφέ. Mm. Donation, donation. Και εμεί απλά donation μπορεί να κάνουμε και ο Λάτσης. γιατί όχι. Έ... Όλοι, όλοι σε αυτόν τον αγώνα. Κάποιο, γιατί... ένα μεγάλο επιχειρηματία, οποιοδήποτε. Όποιο μπορεί να κάνει donation. Ελέγχεται, yeah, δεν yeah. ελέγχεται. Yeah. Οπότε donation, αγάπη μου γλυκιά. Έτσι. Το πότε ενέσχεσμο μπορείτε να το δείτε και να διαπιστώσετε τι περισσότερα στοιχεία έχουμε πουλήσει. έχουμε πουλήσει περισσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Φτώχεια που με κουρέλιασαι Ακραία φτώχεια. Με νυχιαματωμένα Πουλήσαμε το οικογενειακό μας σπίτι στην Γλυφάδα. έχουμε πραγματικά γιατί να μην χρειαστεί να ζήσουμε 800 ευρώ το μήνα. Έποστολη. Έλα! Νορβηγό κουνούμαλο εδώ πέρα. Πώ πήγατε στην Κυροβίζιον? Δεν είδα καν. Έλεος. Δεν είδα. Ε, είμαι λαμέ. Ναι, εντάξει, ίσα άσχετος Λοιπόν, για την Παρασκευή, αραγγελιά, λίγο και βασίληρες. Ε, βοητοβασίλεια. που γουέ, μόνο. Αν, γιατί έρχονται και εκλογέ θέλω να θυμηθούμε. Έγινε. Ναι, ναι, ναι, ναι αυτό Επανάσταση να κάνω είναι τα βόδια να ξυπνήσουν τα βόδια. βασίλια. δεν πάει άλλο. Δεν έχω να πληρώσω, μου τα κόψανούλα δεν είμαι Χριστό. Πού κουέχαμε τον Μάντσο, αδερφή του. Άσυνα, Γεια σου, Αποστόλη. Όπω όλοι οι παλαιστόνιοι μα δημοκρατίας Δημοκρατία με τον Καρσιλάκι που είχατε βάλει και τότε στην εκλογή του, παραγγελίσει όπω να για να το φρεσκάρουμε με πλουτισμένο λίγο με δημοκρατικά. Με το πότε με, με το Ισραήλ, με το ΝΑΤΟ, έτσι. Τι είναι ζωή η νέα Δημοκρατία. Μια δεύτερη Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε. Νομίζω είναι πολύ διδακτικό. <σες> Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη της Ένωσης Να φύσαν άνοιξη να ριώξεις τα χιόνια Πρόεδρε, έλα! Να τραγουδούσαν δέντρα πάλι τα ιδόνια. Έβγαλα 49,8 εκατομμύρια κέρδος για τους επενδυτές μου. Σε περιμένω να φύσεις και πάλι Έλαβε φορά. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα Τον άτομο μη ξεχνάω ότι είναι αμυντική συμμαχία Αμυ... Ναι αμυντική συμμαχία αλλά Είναι μια ιερή αμυντική συμμαχία αλλά... Μας ιστορία. Και τα μπόνους μου με τη δική μου αξία Ζητώ... Οι Ηνωμένες Πολιτές Αμερικής Ζητώ... Και αυτοδημιούργητος Κασελάκης η νέα... η Δεξιά Ζητώ... Ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία Έλα ρε, Αποστολή. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να μου κάνει μια χάρη. Θα βάλει αυτό το παλικάράκι, το Γιαννάκι που ήταν προχθέ εκεί στο Ολυμπιακό και τον ρωτάγανε και σε κάποια εκπομπή αν μπορεί να ανέβει στον επάνω όροφο στο σχολείο που πάει λόγω ότι έχει κάποια προβλήματα. Ναι, και δεν μπορεί και να ανέβει ας. να κάνει γεωγραφία. Ναι, ναι, Επειδή δεν έχει κάποιον να το ανεβάσει. Αυτό είναι Ελλάδα 2.0. Τι θε. Άλλο, άλλο θέλω να σου πω. Απάντησε αύριο με μια λογική αυτή που την καταλαβαίνει ο καθένα. Δεν κάνω λάθο. Στο προαύριο έχω μια ραμπάνια να στο κυρίω κτίριο στο και στι Που είναι στο κύριο κτίριο. Αλλά έχουμε και ένα δεύτερο όροφο. Που... Τι μαθήματα ε, κάνετε πάνε? Πληροφορική, γεωγραφία. Εσύ στο δεύτερο όροφο δεν μπορεί να πα, που πάνε τα άλλα τα παιδιά να κάνουν πληροφορική. Δεν μπορώ να πάω και συνήθω πρέπει να φωνάζω καμιά νύχτα μου για να με ανεβάζει. Και με ρωτάνε οι γιατί δεν είναι πάνω. Και του λέω, για, Γιατί πολύ απλά δεν έχω πιο να με ανεβάσει. <Τι> Μπορεί να πηγαίνει στο γήπεδο όμω που έχει ράμπε. Γιατί πρέπει να πάει και στα μαθήματα. Άλλο ρε φιλά, άλλο Και δεν... πε το άλλο, δεν το λε. Και στο καπάκι θα βάλω στο σκρέκα που τον ερωτάγατε για την ακρίβεια και μιλάει για την αίσθηση. Κάν κάποιο ακροατή καταλάβει τι είναι να μα το εξηγήσει και εμά, δε φιλέ. Κατάλαβε να σου πω. Κατάλαβα, ναι. Περίπου. περίπου που απαντάει με λογική και καταλαβαίνει ο καθένα. Και αυτό ο παπάρα που τον ψηφίζουν όλοι μαλάκι δεν ξέρει να μιλήσει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Α, εκεί καταλήξει. Εντάξει. Ε είσαι... δεν σημαίνει ότι πάντα συμβαδίζει με την πράξη. Είναι θέμα αίσθησης που έχει και ο καταναλωτής ο οποίος όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ κάτι το οποίο το αγόραζε 10 ευρώ πριν 5 χρόνια το αγοράζει 13 ευρώ. Ναι. Παρακαλώ! Πού πήρα παραπολιτικά! Ναι! Να ρωτήσω, σήμερα μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα για σου την εγγύηση να στον, στον uh, Θήμιο! Ναι, ναι, λέγε! Λοιπόν, λέγω, να βάλει εκεί το Λοβέρδο που να λέει δεν πεθαίνουν κιόλα για μα του παλιού! Οκ, okay, να το θυμόμαστε τώρα για τι εκλογέ, να στηρίξουμε τον Λοβέρδο, έναν καινούριο άνθρωπο! Ναι, ρε! Ένα α, φρέσκο πρόσωπο, κάτι! Ο κόσμο πώ σα υποδέχεται και τι σα λέει! Καταρχά, με σαν να είμαι πολιτικό. Που ξεκινάω τώρα. <coughs> σαν να υπάρχει μια αναβάπτιση. Βλέπει κάτι καινούριο Κάτι καινούριο. Τι είναι αυτό, Η σοβαρότητα. <laughs> αυτός Αυτό έλεγε όταν ήταν με το σημείο. Μην ξεχνάμε ναι. και τη διαπόβευση των ορθεντικών. <laughs> Θέλω να το θυμόμαστε <laughs> όλα. Ναι. Γιατί σαν υποβόσκη ασυλία έχει διαπρέψει. Ναι. Όλοι ξέρουμε το ξέρουμε αυτό. Και, και έλεγε αυτό ο Λαλάρα. Να πω να μην το πω τώρα και μα κόψουνε. Ότι δεν πεθαίνουν κιόλα να πούμε οι συνταξιούχοι. Οι δεν πεθαίνουν κιόλα. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιδότησή του. Εξέχω πελάτη, θέλω αφιέρωση Παρασκευή. Το ξέρει το τραγούδι τη Ήβη Αδάμου. Είπε και τι δεν είπε και άλλε τέτοιε. Μπράβο, λοιπόν, να τα λε γιατί δεν μπορώ να τα πω εγώ. Φάντη, ο νόμο Κατρούγκαλο είναι απαράδεκτο και θα το καταργήσουμε. Μετά βάζει το μυτσοτάκι που λέει Δεν θα υποδεχτώ ποτέ το πρωθυπουργό τη Βόρεια Μακεδονία. Ναι. Μετά θα βάλει μία όπου έλεγε παλιά ότι θα μειώσει του φόρου. Και τέλο θα βάλει αυτό που λέει Δεν θα ζούμε οι Έλληνε με επιδόματα. Ελάει, like, ελάει, like, like. εντάξει, κατάλαβα. Για ξαναπες, το είπες και τι δεν είπε Άλλες και τόσε άλλε τέτοιε πι*** είπες. Μπράβο, έτσι, έλα. Άρεσε, Ξέρεις εσύ, αυτές, πι... που εσείς, αυτές που κάνατε στα συμφέροντα εσείς, ξέρετε. Εδώ. αυτέ που κάνατε στα φαντ, έλα, εντάξει, έλα, γεια. Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες δεν είπες. Δεν θα του αποκαλέσουμε, Μακεδόνες. Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω το Μακεδόνα πρω Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ένας κακός νόμος. Καθαρές κουβέντες λοιπόν. Ο νόμος Κατρούγκαλου καταργείται. Κι λες τέτοιες πίπες Λοιπόν, εμείς χρόνους δεν θέλουμε. Εμείς κόψαμε τους χρόνους. Κι πίπες Το ζήτημα σήμερα δεν είναι να κρατάμε ανθρώπους εξαρτημένους από επιδόματα. Αυτή είναι μια πολιτική, η οποία ανακυκλώνει τη φτώχεια στην ελληνική κοινωνία. Η κάθε κουλή λέει την πίπα τη. Μήπα Αποστολή την παρασκευή έχω τα γενέθνια μου Το Σάββατο γιορτάζει η κόρη μου Η κομμουνίστρα εκείνη η ψήφει η εβολεστήση Που ήταν μετεχεστές Και θέλω να με αφήσει τη στο τραγούδιο Όπως και να είναι ο κόσμος Όπως και να είναι ο κόσμος Από μένα Όχι μωρέ είμαι σε μνό Θα βάλω τον πιλάρα Όπως και να είναι ο κόσμος Όσα κι αν έχει στραδά Έστω κι αν μείνω πια Πάντα τα φεύγω μπροστά. Όσα γραπτά κι αν τα κάψουν, Στο πώ δε βάζουν φωτιά. Όσε αλήθειε κι αν φάψουν, Λευτερημένη καρδιά. όπως και Να' ναι τούτη γη Θα' με στην πρώτη τη γραμμή Όπως και τώρα, τώρα, τώρα Που είναι δίσεκ την χερή Έλα, λοιπόν, για την ε, Κατίνα Μανταρά Τη μεγάλη αντάρτισσα που έφυγε χτες το βράδυ Πλήρης ημερών 92 Βάλε την Παρασκευή τη Διεθνή y es liso y con las menas y la Λοιπόν παραγγελιά για παρασκευή Λέγε. Πριν γίνουμε σούπα κακαβιά mm. Αυτό τι είναι, περίμενε, τι είναι αυτό Θα δει, τραγουδάκι, είναι παιδικό Αλλά θα το ακούσεις και θα καταλάβεις okay. Και τακτά χρονικά διαστήματα Το σύντροφο, το γενικό γραμματέα, το κουτσούμπα Κουκουέδα Κωτό Να αυτά δεν μπορώ Είδες. Αυτά δεν μπορώ που το λέτε με τρόπο, παίξω παίξω Λοιπόν, άκουσε και το τραγούδι, τα σπαί Σαράκια, σαράκια Και τώρα θα πάω να ψηφίσω και θα πάω να ψηφίσω κάπα-κάπα, ρε μόνια. Κάπα-κάπα θα ψηφίσω, ρε μόνια.